Έχεις ανοιχτή ναγκυλά και του κειμενικού του δόνακο. Δύο αστριβιστές των ημετέρων ψυχών με τα ερωτήδια. Ζώτε μου οι πανπίθμινοι της έκνης όρημα. Ήταν η πάντα στους ασκούς Και εκβιάσα τα βίσματα από των Στήσω ακουστάς τας σαμπούρια του ομοίλου εδώ. Έτσι μπει ούλο τον κόσμο και του αχαλάτου εκεί του δεχνού. Κάθου προχωρούσαν τον ωκεανό, τα κύματα και περιδημούνουν. Άνια σφαίρε του